Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει Ο Γιώργος Κοροπούλης Λέγαμε την άλλη φορά ότι πρέπει να ξαναβρούμε μια θέση απέραντης έκπληξης ως προς αυτό το οποίο μας φαίνεται φυσικό αλλά δεν είναι και δεν θα έπρεπε να είναι. Η αναξιοπρέπεια, η αήθεια, η φτήνια είναι φυσικές ιδιότητες μόνο υπό την προϋπόθεση ότι κυκλοφορούμε μέσα σε ένα κόσμο που τα πάντα έχουν μόνο την υπόσταση εμπορεύματος αλλά αφήν στιγμή διαπιστώσουμε αυτή την προϋπόθεση, τότε οι ιδιότητες αυτές παύουν να είναι φυσικές και μπορούμε να τις αντιπολιτευτούμε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να τις κλονίσουμε. Το ίδιο όμως μπορούμε να πούμε και για άλλες ιδιότητες για τις οποίες πολύ δύσκολα θα αντιστεκόμαστε στον πειρασμό να πούμε ότι αυτές πια ε, είναι απολύτως φυσικές, είναι εκ Θεού. Είναι ιδιότητες προσωπικές που απλώς αποκτούν μια κοινωνική ακτινοβολία. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν για την ευφυΐα, επί η οποία φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αποκτά μια καλύτερη θέση στο προσκήνιο Πράγματι, η αντίληψή μας για το πώς ε, λειτουργεί ένας καλλιτέχνης έχει περάσει από πολλά στάδια. Έχει περάσει, επί παραδείγματι, προορισμένα δεκαετιών από το στάδιο του εμπειροτέχνη. Ε, ο Σεφέρης υπεράσπισε στεναρά την θέση ότι ο καλλιτέχνης είναι ένας πρακτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που φτιαχνει ένα ένας homo -faber. Και η νόηση συνεπικουρίας α πούμε αυτή την έμπρακτη δραστηριότητα αυτή τη χειροτεχνία τώρα βρισκόμαστε στο ακριβώς αντίθετο στάδιο λόγω του θριάμβου της λεγόμενης conceptual art δηλαδή τώρα πια ούτε η εργασία είναι ορατή πολλές φορές δε, ούτε το αποτέλεσμα της εργασίας δεν είναι ορατό όμως τη θέση τους υπάρχει ένα περίσσευμα οικασιών και επομένως ευφυΐες. Σήμερα, εξαιτίας επιπλοκών που δημιούργησε ο Μαρσέλ Ντισάν και τις οποίες μπορεί να προέβλεπε, μπορεί και όχι ο δύστιχος, ένα εργοτέχνης μπορεί κάλλιστα να είναι μία γαλότσα υπό τον όρο ότι έχει τον υπότιτλο «Η μοίρα του Ιάσονα». Πρέπει να εικάσουμε ότι ο Μονοσάνδαλος Ιάσονας ξέχασε αυτήν ακριβώς τη γαλότσα η οποία από μόνη της τη δημιουργεί γύρω της, μία άβρα απουσίας. Και ως γνωστόν, η παρουσία της απουσίας είναι ο πυρήνας του προβλήματος που ονομάζεται απουσία της παρουσίας. Ή κάπως έτσι, δεν θυμάμαι καλά γιατί δεν διδάσκω και στην πάντια. Μπορεί πολλά να αμφισβητήσει κανείς σε αυτό το είδος τέχνης, σίγουρα πάντως δεν μπορεί να τη αμφισβητήσει ένα περίσεύμα ευφυΐας. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για όντως ευφυΐα και για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει για λίγο, για μια στιγμή να σταθούμε και να αναρωτηθούμε αν η ευφυΐα είναι προσωπική ιδιότητα ή ακόμη χειρότερα αν είναι προσωπική ιδιότητα την οποία διαθέτουν σε μέγιστο βαθμό τα πρόσωπα που ονομάζονται καλλιτέχνες. Για την εφηία, λοιπόν, ο Αντόρνο έδινε ένα πολύ παράξενο ορισμό. Έλεγε ότι είναι σαν την κεραία του Σαλιγκαριού. Και ότι όταν ξεκινάμε την ενταξή με μες στην ε, κοινωνική ζωή, στην ουσία, όπως και το Σαλιγκάρι, εκπτήσουμε την κεραία με το που θα την αγγίξει κάποιος, τη μαζεύουμε αμέσως. Και ότι εάν την εκπτύξουμε και τη μαζέψουμε ξανά αγγιγμένη, από ένα είδος τρόμου, ένα είδος καταστολής, αν τη μαζέψουμε και τρίτη και τέταρτη φορά, τότε στο σημείο όπου η κεραία θα προέβαλε δημιουργείται μια ουλή και δεν πρόκειται ποτέ ξανά να βγει. Στο σημείο αυτό ακριβώς γεννάται αυτό που ονομάζουμε βλακεία. Με αποτέλεσμα ένα κράμα κομφορμισμού, καταστολής και περιδεούς αντιμετώπισης του αυτονόητου μπορεί πιθανότητα να βρίσκεται στη ρίζα της βλακίας, η οποία κατά αυτόν τον τρόπο δεν μετράται, ούτε ποτέ θα μετρηθεί με δείκτες τύπου IQ, αλλά θα μετρηθεί με γνώμονα την συνένεση, με γνώμονα την προσαρμογή σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Εάν υποθέσουμε ότι το σχήμα του Αντώρνου είναι σωστό, εμένα πάντως που φαίνεται ολό σωστό, τότε θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς αν η εφηία η οποία ξεχυλίζει προκειμένου στην ουσία να γεμίσει ένα κενό, ένα κενό έμπνευση, ένα κενό παραγωγής, ένα κενό ιδεών, ένα κενό κοινωνικής λειτουργίας είναι όντω εφηία. Ή αν είναι κι αυτή, όπως όλα, ένα θέαμα ευφύγειας. Και επομένως, αν ισχύει ο ίδιος συλλογισμός, θα πρέπει να κάνουμε ένα ακόμη βήμα και να δούμε αν η ελευθερία που θα αποτελούσε εγγύηση της ευφύγειας είναι αληθινή ελευθερία ή είναι θέαμα ελευθερίας. Το σημείο που αποθεώνεται η ελευθερία είναι η περίφημη ελεύθερη επιλογή των προϊόντων που θα αγοράσουμε και ακριβώς το ίδιο σημείο είναι που η ελευθερία γίνεται για πάντα ψευδαπίγραφη φυσικά διότι είμαστε βεβαίω ελεύθεροι να επιλέξουμε ανάμεσα σε χιλιάδες πράγματα από τα οποία δεν μας χρειάζεται κυριολεκτικά τίποτα και επομένως είμαστε ελεύθεροι υπό τον όρο ότι η ελευθερία έχει αποσυνδεθεί από οποιαδήποτε επίγνωση ή οποιαδήποτε ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο είμαστε φυσικά ελεύθεροι να συμμετάσχουμε σε ένα reality show υπό τον όρο ότι η ελευθερία έχει αποσυνδεθεί από οποιαδήποτε έννοια αξιοπρέπειας. Είμαστε ελεύθεροι να καταγγείλουμε το διπλανό μας υπό τον όρο ότι η ελευθερία έχει αποσυνδεθεί από οποιαδήποτε έννοια βασμού της εταιρότητας. Είμαστε εντελεί ελεύθεροι να επιλέξουμε πώς θα ζήσουμε υπό τον όρο ότι δεν μας αρέσει να στενοστιστούμε στην στήλη «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» η οποία είναι ως γνωστόν κοινωνικά αποκηρυγμένη. «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» σε ένα γκάλουπ σημαίνει όχι «Έχω γνώμη η οποια ειναι ω γνωστον κοινωνικα αποκηρυγμενη δεν βασίζεται αλλού» και κατά την ιαλού από εκεί που εσείς με περιορίζετε, αλλά απλώς δεν έχω γνώμη. Έτσι, είμαι ελεύθερος υπό τον όρο ότι τα όρια της ελευθερίας μου δεν έχουν τεθεί ούτε από μένα, ούτε από το διπλανό μου, ούτε από την κοινωνία με στη σύμβαση της οποίας υπάρχουμε και ο διπλανός μου και εγώ, αλλά από μία ασαφή οντότητα η οποία ορίζει τα νόμιμα ερωτήματα. Με δύο λόγια, στη θέση της ελεύθερης αναπνοής φαίνεται να υπάρχει, οπουδήποτε και να κοιτάξουμε, ένα γενικό μουδιασμα το οποίο στην αρχή οφείλεται σε ένα σύστημα μικροαπαγορεύσεων απειροελάχιστων καταστολών, εμποδίων ανεπαίσθητων καθώς απλώς κινείσαι ή βαδίζεις και μετά ενδοβάλλεται και γίνεται ένα είδος κρατήματος σαν κάτι αόριστο, ασαφές κι αυτό να απαγορεύεται έτσι γενικά και βέβαια, εάν η βαδιζει και μετα ενδοβαλλεται και γινεται ενα ειδος κρατηματος σαν κατι αοριστο ασαφες και αυτο να απαγορευεται ετσι γενικα και βεβαια εαν η ευθεία παραγεται συστηχως προς την ελευθερία όπως λέγαμε τότε είναι πιθανόν ότι κάπου έξω, κάπου γύρω, κάπου γενικά, έχουν ήδη υπάρξει εγγυήσεις ότι η ευφυΐα θα είναι ψευδής, θα είναι φαινομενική. Πιθανόν, λοιπόν, θα πρέπει να κοιτάξουμε σαν να είμαστε απ' έξω τα σημεία εκείνα όπου η υπερσυγκέντρωση ψευδούς τέγνης και ψευδούς ευφυΐας Υποτίθεται ότι συνιστά το θρίαμβο της τέχνης και της ευφύειας. Τώρα να κοιτάξουμε απ' έξω θα μπορούσε θεωρητικά στα αγγλικά που όλοι μαθαίνουμε τώρα πια διότι είναι η επίσημη γλώσσα της ἰφιλίου να ονομαστεί ας πούμε Outlook. <Τι>